Εδώ είμαστε, μας ακούτε, να δω το chat θέλω, διότι δεχτήκαμε ομαδική επίθεση από ένα πανεπιστήμιο από την Κίνα, όπως μου είπαν από το εξωτερικό, από εκεί που παρακολουθούν κεντρικό σερβερ του albedo14.com. Είμαστε albedo14.com Παντών των καιρικών συνθήκων Και παντών των Ρωσιών θα έλεγα Ναι Και λόγω της καθυστέρησης αυτής Και δεν ξέρω με τι προβλήματα θα διεξαχθεί η εκπομπή Ο Κάρλιν εδώ, εγώ είμαι εδώ Ο κύριος Ζωπούλος έκατσε μια ώρα στεναχωρήθη έφυγε Όπως και ο κύριος Αργυρόπουλος που ήταν αβούν στην αρχή Γιατί είχε κάποιο ραντεβού Εμεί όμω, εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε τον αέρα εδώ, όπως βλέπω και θέλω να με ενημερώνετε, θα συνεχίσουμε την εκπομπή κανονικά όπως κάθε Σάββατο στις 8. Μπορεί να είναι ευχάριστο αυτό άμα το δείκανες από μια οπτική γωνία Να πέφτει ο Σέρβερ διότι εκτός αντιχωρητικότητα δέχεται και επιθέσεις Και αν ενοχλείς θα πει ότι υπάρχει όπως λέει μια παροιμία Εδώ είμαστε albedo14.com Σάββατο βράδυ 9 η ώρα πήγε πλέον 9 η ώρα δυστυχώς Ο Καλ Χάιζο καιρή, είναι εδώ Δυστυχώς και αυτός είχε την καλύτερη παρέα σήμερα Αλλά οι άνθρωποι... Ο Αργηρόπουλο ένα ραντεβού είχε υπολογίσει 9 ώρα να φύγει, έφυγε. Ο κύριο Γιάννη Ριζόπουλο επίση. Οπότε η Κάρολε θα υποστεί το βάρο. Ε, δεν τρέχει τίποτα. Καταρχήν όμω. Ζητάμε θα μια θέλα μεγάλη συγγνώμη βεβαίω. Θέλω να αφήσω οπωσδήποτε μια μεγάλη συγγνώμη στο κοινό, στου ακροατέ που μα ακούτε. Και στου καλεσμένου μα. Και στου καλεσμένου βεβαίω και στο Γιάννη που προ... το οφείλω μια προσωπική συγγνώμη αλλά και στον. Λευτέρη τον Αργυρόπουλο που νομίζω ότι ε, θα είχαμε μια πολύ ωραία έτσι, συντροφιά. Τώρα, επειδή το chat ε, έχει πάρει φωτιά. φωτιά, όσον αφορά και το θέμα των hackers, το θέμα των hackers μπορεί να φαίνεται ότι φεύγουν από εκεί και να Αλλά μην να είναι, είναι έτσι, μπράβο Yeah. Εμείς, ε, να πω εδώ και σε διακόπτω έχουμε λάβει τα μέτρα μα. παρακολουθεί την όλη κατάσταση ο Χρήστος ο μου έστειλε και ε, κατοικοδικούς από πού μπήκανε πώς, τι και για πόση ώρα και μπαινοβγαίνουν και ήταν ομαδική επίθεση του είπανε από την Ολλανδία. Ε, δεν είναι θέμα θεμαχωρητικότητας, έχουμε πολύ υψηλή χωρητικότητα, με την πλάκα που κάνουμε κάθε Σάββατο και τώρα... Εντό των ημερών, λόγω που έρχονται οι γιορτέ και έξι, έτσι τι μεγάλε εκπομπέ αυτέ του Σαββάτου και εγώ κλπ. Και, και όλε οι εκπομπέ έχουν ανώδο, θα διπλασιάσουμε τη χωρητικότητα. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, θα έχουν προβλήματα. Όσον αφορά του εχθρού μα, καλώ να ορίσουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να αρχίσουμε να κάνουμε κι εμεί επιθέσει. Λοιπόν... Τώρα από πού είναι, λεπτομέρειε θα ξέρουμε αύριο. Πάντω, μα είπαν από την Ολλανδία. Ότι η επίθεση ήταν μια ομαδική επίθεση Μετά τις 8 και 10 είδες ότι μέχρι 8 και 4 είχαμε και τσάτ και αέρα κλπ. λοιπά ε, Απ' την Κίνα οι λόγοι άγνωστοι Εντάξει μπορεί να είναι και τυχαία η επίθεση Δεν θέλω να πάω εκεί Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο πολύ έτσι τρομερά μεγάλο μέγεθος Δεν είμαστε συνομωσιολόγοι άλλη... Αλλά εντάξει μια ζήλια την έχουμε αποκτήσει ναι η Κατερίνα λέει θέλει να σου κλείσουν το στόμα μένα ούτε με σουβλάκι δεν κλείνει το στόμα μου, όχι να μου κλείσει η άλλοι το στόμα Λοιπόν για να έρθουμε λίγο λοιπόν, στα, για ίσα να έρθουμε στα ίσα μας Ξεκίνα κατευθείαν εσύ Ούτως ώστε να πεις αυτά που θα έλεγε και με τους φίλους Πάμε λίγο να τώρα, τώρα Καταρχήν η εκπομπή με τον Γιάννη Το Ριζόπουλο θα γίνει το άλλο Σάββατο Ωραία Εμείς θα τηρήσουμε Ή κανονικά Το συνεννοήθηκες αυτό Οκ ναι, ναι, ναι, ναι. okay. Εμείς θα, τη, θα τηρήσουμε καταρχήν το ορολόγιο πρόγραμμα ε, επειδή δεν θέλω να κάψω τα θέματα γιατί θέλω να τα πω με το τον Γιάννη γιατί έχουμε και καλή χημία θα βγούμε και σε βίντεο τώρα τις προσεχείς ημέρες μέσω του Astrology έτσι, και δεν θέλω να τα κάψω τα θέματα θα πάμε με λίγο πιο ελεύθερη σκάλετα ωστόσο ε, τουλάχιστον εγώ από μεριά μου, για να προσπαθήσω έτσι λίγο να απαλύνω εντός εισαγωγικών τον πόνο κάποιον, γιατί δεν μπορώ όλου να, να τους ικανοποιήσω, αυτό είναι φύση αδύνατον. Κάνουμε ένα, α, σαν διαγωνισμό θα λέγαμε, δηλώσει οι νικητέ θα είναι δύο. Ε, το ένα είναι δίνω την Τετάρτη που θα είμαι στο κέντρο εδώ στο Γιώργο και θα κάνω τα ραντεβού Δίνω ε, ένα ραντεβού δώρο Ωραία έτσι μια που είναι και χρονιάρες μέρες και μια που την Τετάρτη την χάνει να έχω και τα γενέθλιά μου και επειδή μπαίνω στα 42 λέω να κάνω ένα δώρο ε, Επίσης θα δώσω δώρο ένα βιβλίο κλασικής αστρολογίας μια πρωτοποριακή τεχνική το οποίο είναι γραμμένα από μένα Άρα με δύο δωράκια παίζει αυτή τη στιγμή η εκπομπή ε, δηλώσεις συμμετοχής στο... Ιφοπακι αμπέντο 14. δίνουμε και τηλέφωνα γιατί τέλεια 6988, 012 83 Οι νικητέ θα ανακοινωθούν στο τέλο τη εκπομπή, ωστόσο, α, θα έχουμε και άλλα τέτοια μέσα στο μήνα. Ε, προκειμένου να ικανοποιήσουμε και άλλους ανθρωπούς. Ε, νομίζω να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω λίγο τα νέα από το Defense Net. Αν υπάρχει κάτι σοβαρό που θέλετε να μου πείτε, α, πείτε μου, ρωτήστε με. Ε, οι... κάνουν άσκηση οι Τούρκοι και ετοιμάζονται και κλείνουν τα στενά στα δαρδανέλια Από όσο ξέρω εγώ συνομή, τα στενά που τα κλείσει κανεί είναι διεθνείς συνθήκες ελευθέρας διελεύσεως πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις πλοίων οπότε mm. μάλλον πουλάνε τρελά όποιοι τα γράφουνε δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το επίσημο κράτο γιατί ξέρουν τις συνθήκες, στα στενά δεν τα έχει το κράτος επειδή διέρχονται όπω και το Σουέζα, ανήκει στην Αιγυπτό mm -hmm. αλλά δεν μπορεί να το κλείσει είναι παγκόσμιο κέντρο είναι διελεύσης εμπορίου και λοιπά, ναι κατάλαβες Ωραία, πάμε λίγο να δούμε το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής το ένα που είπαμε είναι για το στενό στα δανέλια που αρχίζει και συγνώμη αρχίζει το πράγμα λίγο και βρωμάει, και βρωμάει άσχημα. Ε, επίσης, για κάποιους που λέτε περί ανάπτυξης, ε, όπως γνωρίζετε, νομίζω πολύ καλά, ε, ο πρωτογενή τομέας, η αγροτιά δηλαδή και η παραγωγή μέσω τουρισμού, οι τουριστικές επιχειρήσεις, είναι η βαριά μας βιομηχανία. Uh, αυτά αν πάθει αυτό που θέλει να κάνει ο Πούτιν στη Ρωσία Μιλάμε για το 4% περίπου του ΑΕΠ της Τουρκίας Εάν αυτό το 4% του ΑΕΠ της Τουρκίας Γιατί η Τουρκία έχει τελείως διαφορετικό ΑΕΠ από ό,τι έχουμε εμείς Το δώσουμε στην Ελλάδα Δεν δώσουμε το 4% Δώσουμε το 2% Άρα με δικό μας ΑΕΠ θα πάμε κανένα άμα παρουσιάσουμε αύξηση 8% του ΑΕΠ έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ε, καλύτερους από ό,τι έχει το Αμπουντάμπι και το Κατάρ μπαρέα. οπότε ε, δεν ξέρω το τι έχει πει ο γέροντα Παλήσιος εγώ πάντως αυτό που ξέρω ε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ξεκινάει μία περίοδος όπου σιγά σιγά ο, η Ελλάδα Αρχίζει και θα παίρνει τα πάνω της, νομίζω από 22-12 είναι το ορόσημο ε, Επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε εδώ το φίλο μας στον Όλυμπο που λέει για τον Brexit Θα πούμε και γι' αυτό αδερφέ, μην ανησυχείς καθόλου Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ Α, μ, περίεργη και είναι περίεργη γιατί η Ελλάδα σιγά σιγά από το πουθενά από τον πάτο χωρίς να έχει επιδείξει τίποτα το ιδιαίτερο σπουδαίο έρχεται στην επιφάνεια κρατιέται στην επιφάνεια μέσα από καταστάσεις οι οποίες Σιγά σιγά θα αρχίσουν Να μας δίνουν προβάδισμα Η Κατερίνα ρωτάει έτσι θα έρθει η ανάπτυξη Και έτσι Κατερίνα Και έτσι Ούτως ή άλλως Πέρσι Στις 14.12 Είχαμε γυρίσει ένα βίντεο Με το Γιάννη το Ριζόπουλο Και είχαμε πει Ότι θα συμβεί το φαινόμενο της Πεταλούδα Το οποίο θα προξενήσει ένα τεράστιο κακό Το οποίο εμάς δεν θα μας αγγίξει Και τελικά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα α, Τα πράγματα οδηγούνται προς τα εκεί Τώρα Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τις μέρες αυτές Έχουμε και ήλιο Ποσειδώνα α, Και ήλιο Κρόνο θα έχουμε περίεργες ημέρες Και νομίζω ότι μετά τις τρεις του μήνα Τα πράγματα αρχίζουν να σφίγγουν Και να σφίγγουν άσχημα Κατά τη γνώμη μου Αν θα μπορούσαμε να πούμε Σε ένα α, παγκόσμιο αν θέλεις, Επίπεδο Ωραία Το τι θα μπορούσε να συμβεί αυτές τις μέρες θα έλεγα ότι μεταξύ 3 και 18-19 ε, Δεκεμβρίου είναι μία περίοδο η οποία η περίοδος αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ω καλή διότι θα υπάρχουν ξαφνικά γεγονότα ε, και λόγω του ότι ε, ο... Ο χαντέ είναι απάνω στην άξο, στον άξονα μηδενικής κριού κρόνου υποθετικού. Βγάζει πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα, δολιοφθορές σε ζητήματα κυβερνήσεων. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό. Αν λάβουμε βέβαια και σοβαρά υπόψη μα και τον ζεφς που είναι απάνω στον άξονα Χαντές απόλον και Ποσειδώνα Άδμητου, αρκεί να πούμε ότι ο άξονα Ποσειδώνα Άδμητου, έχει να κάνει με το πάγωμα έχει να κάνει με την με τα ναρκωτικά έχει να κάνει με πολλά πράγματα ο εκεί πέρα δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερης έτσι θα έλεγα πολεμικής που πολλά πράγματα θα αλλάξουν τελείως και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως και ο Βουλκάνους είναι ε, στον άξονα μηδενική κρυού του. Ο άξονας μηδενική κρυού άδμητου μιλάει για ε, ε, ζητήματα που σχετίζονται και με προβλήματα με τις προτεσίλες, αλλά κυρίως με θέματα τα οποία είναι άρυτα συνδεδεμένα με μαζικούς θανάτους. Άρα... Συμπερασματικά και μόνο Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι Ότι μετά τις 18-19 του μήνα και μέχρι το τέλος Ίσως ε, πάντα πράματα πράγματα λίγο πιο άσχημα Από ότι τα φανταζόμαστε Πάντα σε ε, παγκόσμιο επίπεδο ε, Ε, ο Νίκος Απολανδία λέει Κάρλ συνδέομαι με τόση χαρά να σε ακούσω Απολανδία και δεν λειτουργεί Με την αγωνία μας ε, Μα με την αγωνία μας αφήνεις ε, Κοίταξε να δει. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο Ευθύνομαι εγώ Δεν είναι κάτι που καν Είναι στην αρμοδιότητα ε, τόσο του σταθμού όσο και του Γιώργου όσο και δική μου είναι πέρα τις δυνατότητές μας και αναγκαζόμαστε να απορευτούμε με αυτά ακούω πάλι ότι από ό,τι μου στέλνουν μηνύματα πάλι βλέπω ότι δεν ακούγεται από, σε κάποιους ε, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή γιατί ανεβοκατεβαίνουμε με, με, με κενά mm -hmm. οπότε στην περίπτωση την καλύτερη θα την έχουμε πλήρη την εκπομπή για να, επαναλ... να την βάλουμε σε επανάληψη και Άρα. να την έχουμε και στο αρχείο μα αλλιώ δεν γίνεται γιατί πέφτει το σήμα και ανεβαίνει συνεχώς Ωραία. Ε, Εγώ θα συνεχίσω μέχρι και τις 10 την εκπομπή κανονικά και από εκεί και πέρα θα την πάρω σε stick, θα την αναρτήσω έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που λέμε ε, Προφανώ και ο Γιώργος από εδώ, από τη μεριά του θα κάνει τις δικές του προσπάθειες και θα την αναρτήσει και αυτός και οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε α, μια χαρά Αυτό που θα ήθελα να προσέξουμε ιδιαίτερα θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο η οποία α, μας ετοιμάζουν έντονη κυβερνητική α, αστάθεια α, δεν θυμάμαι, δεν, δεν ξέρω μάλλον, αν θυμάστε από το καλοκαίρι που είχαμε πει ε, για ζητήματα που σχετίζονται με την έλευση ατόμων που είχαν υπερετήσει παλαιότερα είτε θεσμούς είτε κάποια απόστα η, η αναζωπήρωση των ζητημάτων που σχετίζεται με το με τη βασιλική οικογένεια ε, είναι και αυτή Πάλι πέφτει Ποιο μας την έπεσε τώρα Τι επίθεση είναι αυτή <χω> Ο επίτημος Εμείς άλλος. συνεχίσουμε κανονικά Για τον απλό λόγο Ότι επειδή μπαινοβγαίνει με διαστήματα Ο ήχος και θα μας ακούνε με διακοπές Τουλάχιστον έχουμε όλη τη ροή Για να την παίξουμε με την μα Σε επανάληψη και με άνεση Επί τούτου και επίτηδες Άντε να την παίξουμε να δούμε τι θα γίνει Για να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε Ωραία συνεχίζω εγώ <laughs> Καρποδίνη θα φύγει και ο Κάρ και θα μείνει εσύ. Και οι Κινέζοι γράφουν εδώ. Θα φτιάξω και μάτι. Ε, αυτό που μου αρέσει ε, επίση είναι ότι πλέον με υπογραφή του Βλαδίμρου Πούτιν ε, έγινε σήμερα αυτό. Ε, ξεκίνησαν τα οικονομικά αντί, αντίπινα στην. Ε, ε, ε, στην Τουρκία και όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα ε, πάνε για τους ρόσους από το καλό στο καλύτερο για εμάς ο κόσμος ε, ξανα θα αρχίζει να ξανα επισκέπτεται τα ελληνικά νησιά και έτσι σιγά σιγά οι φίλοι μας οι Τούρκοι θα τον πίνουν όπως τον πίνουν πάντα Το καφέ ή ε, το τσάι το, Όχι αυτό που πρέπει να πίνουν Γιατί αυτοί έχω πάει πολλές φορές πίνουν τσάι mm -hmm. Πολλοί Τώρα που τσάι ε, Έχει παγώσει ε, Επίσης όσοι δεν ακούσατε λέμε ότι εμεί θα συνεχίσουμε Θα έχουμε ροή Οπότε μόλις τελειώσει η εκπομπή Με το που φτάσω στο σπίτι θα κάνω μια παλιγαρδιά Έτσι να τη σηκώσω Και θα, θα την βάλω βάλει, και εγώ επανάληψη Θα τη βάλει επανάληψη και ο Γιώργος εντάξει, Μικρή εκπομπή σήμερα Έτσι αλλά... για το, το είναι, Δεν κολώνουμε έτσι. Συνεχίζουμε αφού είσαστε εδώ Μια μεγάλη παρέα Αυτό Καταρχήν, είναι το πιο συγκινητικό Το πιο συγκινητικό είναι ότι περισσότεροι είναι μέσα Παρότι ε, δεν ακούνε Βεβαίω. Και αυτό έτσι, έτσι είναι προσωπικά για μένα ιδιαίτερα τιμητικό. Βέβαια δεν σα κρύβω το ότι νιώθω και μια ιδιαίτερη χαρά γιατί αν θεωρήσουμε ότι η επίθεση έγινε αυτή όντως και δεν έχω και λόγο να... Όχι μου στείλαν τα στοιχεία. Ωραία. Στο προσωπικό μου στο face. Ωραία. Απλά αυτό που ετοιμάζεται να ξεκινήσει Κάτι εσύ μετά κάτι εγώ με τους οξωγήινους θα μα την πέσει, δεν γίνεται Πάντως αυτό που ετοιμάζεται να γίνει Είναι ότι ε, σιγά σιγά ξεκινάμε Χωτέλε, περίμενε ένα λεπτό Γιατί τώρα ξες, μου στέλνουν και στο δικό μου το mail Έχουν απευθύνει οι άνθρωποι Μόνο, με παίρνουν από διάφορα σημεία τη. Ελλάδας. Αθηνά μου στη Ήρθε, έφυγε, ήρθε, έφυγε. Τι να κάνουμε, παιδιά, και η Ζένια. Παιδιά, προσπαθούμε και εμείς, Ο, τον Γιώργο εδώ τον βλέπω πατάει πλήκτρα. Έχουν πάθει και οι φίλοι μου η Ουράνια. Ε, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο η οποία θα ζήσουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Και πριν πεις αυτό, να σου πω mm -hmm. να ακυρώσει τον πόνου. Διότι δεν έχουμε ροή τέτοια. Γιατί με πήραν και τηλέφωνο στο κινητό mm -hmm. αυτό που έδωσε το διαγωνισμό. Γιατί κάποιοι θα ακούνε και κάποιοι δεν θα ακούνε, γιατί δεν είναι ισομερέ το ερώτημα. Κατάλαβε και η δυναμική, Λοιπόν, πάμε λίγο Αλλά γιατί κάνουμε έχουμε κάνουμε την άλλη το άλλο Σαββατό. Έχουμε, έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάποιε έτσι Πάμε λίγο να το ξαναδούμε. Η Σνούκι Τιπ λέει επειδή από ό,τι φαίνεται δεν θα σε ακούσουμε σήμερα αλλά όταν ανέβει η εκπομπή θα ήθελα τις προβλέψεις σου αν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μειώσεις της συντάξει. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο επειδή δεν ήταν στη σκάλετα δεν έχω προλάβει να το δω θεωρώ όμω ε, ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και να είναι κάτι το οποίο αν θέλεις είναι ανέμακτο. Ωραία. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ε, είναι καταρχήν υπομονή. Ε, Φλέγεται η πλατεία ταξίμ. Προφανώς αντιλαμβάνεστε από ό,τι διαβάζω εδώ Uh, no, no. Okay. Να βάλω ε, ένα μουσικό διάλειμμα εγώ Για πάμε να, λίγο να κάνουμε Γιατί είμαστε μία ώρα σε πίεση μεγάλη Εβαλά mm. λίγο γκάζια Μπάς και ηρεμήσουμε Διότι είμαστε πάνω από μία ώρα Σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση mm. Mm. Και βάζω εγώ ένα διαγωνίσμα Όποιος βγει το καλλιτέχνη Θα έχει μια εκπομπή εδώ μαζί μας θα Είναι επίτημος επισκέπτης Στο στούντιο. <Το> <Τι> Άφησα όλο το τραγούδι να παίξει. Διότι ήθελα να τσεκάρουμε. Επειδή πέφτει και σηκώνεται ο σερβερ, Viagra χρειάζεται μάλλον. Και ούτε η εκπομπή λειτουργεί κανονικά αυτή είτε είναι στον αέρα είτε δεν είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε στον αέρα. Οπότε ηχογραφείται και θα παιχτεί αμέσω μετά τι 10. Από τον Αλμέντιο 14 Σε μαγνητοφωνημένη ε, εννοείται Και θα την ανεβάσει και ο Καλ Στο Πού ακριβώς Στο astrolabor.blogspot.com Μετά τις 11 Λοιπόν παρακολουθείς το chat που είχες μείνει Συνεχίσαι να πούμε ότι προλάβουμε Τα διαλύματα τα μουσικά θα είναι πάρα πολύ μικρά Λοιπόν τα είπαμε Έχουν ξεκινήσει ήδη στη Πλατεία Ταξί με εκεί Τα επεισόδια ά ε, Επίσης διαβάζω και από το Crash Online Πρώτη δημοσκόπηση λέει Μετά το φιάσκο των εκλογών Πάλι δίνει το με ημαράκι. Ο Τζιτζικός θα σχάνει και από τον Από τον γιο του Κούλι Από τον επίτιμο Λοιπόν και είναι και ισοβαθμία Σχεδόν με τον άδωνι Οπότε Με τον άδωνι Με τον άδωνι Οπότε τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ε, τι λέει σεξ δεν βλέπω σήμερα. Ε, πρώτη δημοσκόπηση το είπαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ε, για μένα νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά επειδή έχει υπάρχει μια παράκρουση Πάμε λίγο να δούμε ε, τι ακριβώς ε, πιστεύω για κάποια πράγματα ε, Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ε, η χώρα έχει μπει σε μια κατάσταση η οποία όπως έχω πει από το 2014 μέσα από φαινόμενα επιβράδυνσης μέσα από φαινόμενα πολεμικών έτσι ε, καταστάσεων ε, που θα μεταφερθούν στην περιοχή μας το είχαμε πει και αυτό ε, η Ελλάδα θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω της μέχρι στιγμής τινούμε ε, να επιβεβαιωθούμε ε, οπότε Νομίζω το 2016 έχει να μας δώσει πάρα μα πάρα πολύ α, δυνατά πράγματα να κάνουμε. Ε, διαβάζω επίσης ότι σε ελεύθερη πτώση λέει τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον δείχνει με 18,4% 14,9% είναι οδού, Η Χρυσία στο 6%. πασόκ στο 4,5%. Ένωση κεντρών ποτάμι ανέλ δεν μπαίνουν στη Βουλή. Ε, ε, εντάξει, η, μου φαντάζει κάπω ψηλοφυσιολογικό ε, Απλά α, έχετε υπόψη σα ότι εάν έκανε κάνει ένα λάθο ο σύντροφος Τσίπρα και έλεγε το πάω και τη ρίχνω την κυβέρνηση και ζητάω εννοπιλαδική εντολή μη το ότι φέτος αυτή την περίοδο που διανύουμε ότι θα έχανε αυτό α, για να το ακούσουν κάποιοι γιατί προτιμώ την επίθεση από τους Κινέζους που δεν με ξέρουν παρά την ανέντιμη στάση κάποιων την οποία επιδεικνύουνε. Καλό θα είναι να, έχετε στα, να έχουν κάποιοι στα υπόψη τους Ότι Δεν ε, μασάμε τσίχλες εδώ Και η δουλειά που κάνουμε Ωραία Έχουμε επιλέξει το δύσκολο δρόμο Ωραία δε μη θα καθόμασαν Να Να λέμε ε, για τα γλυκά τα καρκινάκια Και για τα όμορφα Τα σκορπουλίνια με τα όμορφα Τα παμπουλίνια Και να τα παίρνουμε Δεν έχουμε διάλεξει αυτό τον δρόμο Και τουλάχιστον προσωπικά εγώ Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό Τώρα Από εκεί και πέρα όσον Και αφορά... εγώ σε ό,τι μ' αφορά Ωραία. Τώρα Από εκεί και πέρα στα α, Θέματα που σχετίζονται ε, Με την Ελλάδα Γιατί Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ε, η Ελλάδα, σιγά σιγά, χωρί να το έχουμε καταλάβει, γιατί πολλές φορές δεν παίζουν και στα δελτία είδησεων, ωραία, έχει αρχίσει και δημιουργεί μια α, αναστροφή του κλίματος, γιατί σιγά σιγά ο κόσμος, στο εξωτερικό καταλαβαίνει το τι έχει συμβεί Καταλαβαίνει το τι κακό μας έχει κάνει η Μέρκελ Καταλαβαίνει ε, Επίσης διαβάζω τώρα ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά από το Global View Στο να υποτιμήσει η Κίνα το νόμισμά της. Και αυτό καταλαβαίνετε το τι θα γίνει Θα επιβραδυνθεί ακόμα περισσότερο η οικονομία τη ε, Γερμανίας και των άλλων των τίντήδων εκεί κάτι Ιταλία, κάτι Γαλλία και κάτι φλόρι τέτοιοι και θα δημιουργηθούν ε, τρομερά ε, δυσάρεστα γεγονότα για αυτούς. Εμείς ε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, πάρα πολύ θεωρούν ότι είμαστε εγκάθετοι του ΣΥΡΙΖΑ Άλλοι λένε εγκάθετοι από άλλες παρατάξεις Λέμε τα πράγματα ω έχουν Και τα λέμε χάρη της αστρολογικής αλήθειας Διότι δεν βάλαμε ποτέ την κομματική πεποίθηση μπροστά Από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα λίγο... Α, ο Στέφανο λέει ο Παναθυλαϊκό πάλι έχασε, εντάξει δεν πειράζει. Από ποιον, ε? Από τον Ηράκλειε. Τον Ηράκλειε, Εδώ ή εκεί. Εκεί. Εκεί, ε. Εκεί, ε. ε άρα δεν έφταιγε ο Ολυμπιακό που δεν κέρδισε διότι δεν παίξανε. Ε, Παύλο Καβάλα, σε άλογο έρχεται σύντομα στι οθόνε σα. Άσπα, ε, δώσει ημερομηνίε για κούρεμα καταθέσεων αν μπορεί. Η Ευρωζώνη θα διαλωθεί, η Παοκάρα θα κάνει. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα. Καταρχήν, ε, όσον αφορά το θέμα των κούρεμα καταθέσεων, σας έχω πει ότι εγώ δεν λειτουργώ με μαξιλαράκια στην πρόβλεψη. Θα μπορούσα να πω, είχα πει για αλλαγή νομίσματος, το ευρώ που έχει ο Έλληνας, με, την, με τον περιορισμό που δέχεται, δεν έχει κανέναν καμία σχέση με το ευρώ που έχει ο Γερμανό ο Ιταλός, ο Γάλλος και ούτω καθεξής. Γιατί, γιατί εσύ σου λέει θα μπορείς να πάρεις μέχρι 420 από ευρώ το, τη βδομάδα, από εκεί και πέρα, νάδα, τίποτα. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αυτό και να παίζω το μεγάλο, όπως παίζουν κάτι τσουτσέκια που βγαίνουν και βρίζουν, ε? του οποίου όμω θα του περιλάβω μετά τι γιορτέ γιατί νηστεύω, α πούμε, και δεν θέλω να... Θέλω να μεταλάβω κιόλα. Εντάξει, φάει να μελωμακάρονο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ίδιο ακριβώ έχει γίνει και με το κούρεμα καταθέσεων. Όσοι από εσά είχατε στις, ε, στο χαρτοφυλάκιό σα. Ε, έπεσε πάλι η φωνή μου, στέλνε ένα φίλο. Ε, σε διάφορου, δεν είναι Ωραία. για όλου. Λοιπόν. Ε, Έλεγα για το κούρεμα να τον καταθέσω Όσοι από σας είχατε ε, μετοχές σε τράπεζες Είδατε να μηδενίζονται οι μετοχέ σας Θα μπορούσα και αυτό να το χρησιμοποιήσω Όμως δεν το χρησιμοποιώ Θα πρέπει να ξέρετε Ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο, μπαίνουμε σε ένα μήνα Που θα δούμε πάρα πολλά Και αυτά τα πάρα πολλά που θα δούμε ε, Απλά περιμένετε διότι ίσως σε λίγο καιρό α, α, ο Λεβέντης λέει έχει συμφωνηθεί μείωση εντάξει ως το 40% τη στήριξη να παρέσκω λέει εντάξει αυτό δεν μπορεί να περάσει γιατί θα, θα, θα επιβεβαιωθώ μετά το άλλο που θα δούμε τις ερπίστρες στον δρόμο και είναι πράγμα το οποίο εντάξει δεν είναι και πάρα πολύ καλό ε, από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ε, σαν χώρα, περνάμε δύσκολα. Ε, Σιγά-σιγά όμω, θα πάρουμε τα πάνω μα. Ε, τα χειρότερα τα περάσαμε. Αυτά που είναι να περάσουμε τώρα, να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό ο, τα όνειρά μα θα, θα έχουν γίνει, γίνει ο εφιάλτη τους. Θα γίνουν νοεφιάλτης τους Θα μας βοηθήσει κανείς Κάρολε ε, Πάντα ο Θεός Της Ελλάδος Ο Θεός της Ελλάδος έτσι. Εντάξει Καρλίτο Λοιπόν πάμε σε ένα τραγουδάκι Βάλε μου κάνε ένα περίοδο Καμιά ροκιά θέλω Ροκιά θες? να Ροκιά ροκιά ροκιά Τι ροκιά να πω τι να βάλω τώρα Νομίζω θα μιλήσεις και δεν ήμουν έτοιμος Λοιπόν βάλω μια ροκιά δυνατή Έτσι να πιω και εγώ λίγο νερό Γιατί είχα αρχίσει και ήμουν σαν τον τζίπρα αστεό Αφήνουμε και τα μικρόφωνα ανοιχτά, λέμε ότι μα κατέβει, έτσι κουστάρουμε. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, δεν χρωστάμε σε κανέναν, του έχουμε χεσμένου όλου. Και όπω λέει ο καθηγητή από Θεσσαλονίκη, Ο τον ξεχνάω, τον Ανέλ, να μα αερίσουν και τα μεζέα. Λοιπόν, Καλχάιν Ζότιγκερ, φουλ του Άστρου, Σάββατο βράδυ, επεισοδιακή εκπομπή σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Επεισοδιακή. <Θιν>, έφυγε ο Αργυρόπουλο, έφυγε ο Ριζόπουλο, ο οποίο βεβαίω προ του εγώ, έχω ξεφύγει, δεν είμαι εδώ. Ο προστιμήν του θα είναι την άλλη, την άλλη, το άλλο Σάββατο εδώ και αύριο βράδυ θα σας θυμίσουμε όλου με μια τετράωρη εκπομπή όπου θα έχω εδώ την Τρόικα. Τώρα ποια είναι η Τρόικα από Αντελής Κοντογιάννης, Κωνσταντίνο Ποταμιάνος και Κωνσταντίνο Γεωργίου. Και θα κάνω και εγώ το κουαρτέτο. Παρακαλώ ε, συνεχίζετε. Συνεχίζαμε η Μαρία λέει... Ζουράρις, ευχαριστώ πολύ Θέλει εκλογές μετά τον Μάρτιο Γιατί ξέρεις τίποτα και δεν το λες Υχούντα χάρη στα δάνειες αγρότες Λες να έχουμε συσάχθεια με πατριωτική κυβέρνηση Λέω εγώ Πού να τα ξέρω εγώ Ο όλοι λέει Ο ΕΠΑΜ του Καζάκη θα μπει στη Βουλή <laughs> Τι ώρα Εγώ το θεωρώ καταρχήν τον Καζάκη έτσι Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Ιδιαίτερα Δυναμικό άτομο και νομίζω ότι έχει κάνει λάθος Είναι σκορπιό από ό,τι θυμάμαι που είχα δει το χάρτη του ε, Έχει κάνει τεράστιο λάθος που δεν έχει Συνασπιστεί με κάποιον ε, Πάμε να δούμε ε, Ο καμένος Λεβέντης Θοδωράκη Τι είναι αυτό 3-1 θα ξαναδείς Μαρία μου βάλες εύκολο Τι είναι αυτό εδώ μέχρι τις δύο Λένε για το τρενάκι και ναι, λέω ναι. σήμερα είναι μέχρι τις δύο Δεν εννοώ να φύγεις τις δύο εσύ α... Αλλά να μην έχουμε άγχος ναι, Όχι δεν είναι εντάξει χαλάρα ε, Ο καμένο λέει Κοίτα τώρα όσο να αφορά με το θέμα του Καμένου Είναι μια ωραία πάσα Γιατί θεωρώ ότι... Από λέει και εγώ δυναμικό έβαλα με του Κινέζου να φτιάξω και κόμμα. Αγόριου. Φτιάξε, έχει ψήφου από εδώ, αντί να μην πέφτει α, ο σερβέρ. Και να βάψει το μάτι να γίνει πιο σκιστό λίγο έτσι. <laughs> ναι. <laughs> Διότι ξέρει κάτι τώρα, να κάνουμε λίγο πλάκα. Γιατί είμαστε μέσα στα Ναι, βέβαια, Να κάνουμε και λίγο, λίγο πλάκα που δεν μα λείπει. Μα τον έχουν σκίσει και έχουμε γίνει Κινέζοι από την κάτω μπάντα, όχι από την πάνω, από τα μάτια. Κατάλαβε το mm -hmm. Και ακόμα λέμε. Γι' αυτό ξέχασα και το μικρόφωνο ανοιχτό και έριξα τα μπιντελίκια μου. Δηλαδή, μα δουλεύουνε και πουλάνε και τρελά. Λοιπόν, λευκό χορηγό γιαούρτι όπου του βρείτε μόνο με σακούλα, μην είναι σε και εσέ και τραυματίστε κανέναν άνθρωπο. Ωραία. Αυτά είναι που κάνατε και στην Κυψέλη. Έτσι. Για την έχω καταλάβει, εγώ. Την εποχή τη Φοκίνα στην Καλλιέργεια. Τότε λοιπόν έλεγες, λες, τότε Άμα έλεγε κανιά μαλλαγία στην καφετέρια, ερχόταν μια σακούλα γιαούρτι. Ακουγόταν ένα αστούρθη, μπούμ. Δεν είχε τα άντρε να σηκωθεί, να πει ποιο το ρίξε. Για δαρχόντουσαν άλλα δέκα. Και υπήρχε σεβασμός Άρα. Τώρα λένε ότι η μαλακία του κατέβει από άμβονο βουλή, από τηλεοράσει, από ραδιόφωνα, και ο κόσμο από κάτω-κάτω και του ακούει. Τουλάχιστον ένα γιαουρτάκι. Κάνει καλό στην επιδερμίδα. Ζούμε σε εναλλακτική εποχή, με βότανα, με τέτοια. Και αν έχει και λίγο μέλι να κολλήσει στη μάπα να μην φεύγει, ακόμα καλύτερα. Ε, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τότε τυφοκείο Νέγρη με ήττα τη γράφατε. Το Νέγρη. Τον Νέγρη με ήττα. Ναι, τώρα γράφεται με μικρογιώτα. Στον πληθυντικό. Είναι όλοι η μαύρη εκεί. Στον πληθυντικό. <laughs> ναι. Τώρα είναι τυφοκείο Νέγρη. Κάριν θα μα πει καμιά σοβαρή πρόβλεψη. Άρχισε με το κούρεμα και το σταμάτησε. Λέω να σα τρολάρω λίγο. Γιατί να κάνω. Εσύ τι καταλάβει ότι έχω πει. Τέλος πάντων λοιπόν, Τώρα όσον αφορά για το κούρεμα α, Που είπε και ο φίλος α, Μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία Όπως προείπα Ένα κούρεμα έχει υπάρξει Υπάρχει στις τραπεζικές μετοχές Τον επόμενο Χρονικό διάστημα Θα έχουμε και κούρεμα Στις καταθέσεις Αυτή είναι η πεποίθηση μου ε, Είπε ότι θα χάσει την καρέγκρα του ΣΥΡΙΖΑ του ΣΥΠΡΑ και θα αρχίσεις να τα βρίσκει με τους παλιούς συντρόφους Έρχεσαι κυβέρνησης συνασπισμού Τι εννοείς Και τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση Οπότε ο Μαντέους λέει ο Σάκης θα μπει στη Βουλή Κοίταξε να δεις τώρα ο Ο για το Ρουβάρ όταν Ε μοιος ο Σάκης Εντάξει θα πάρει το ψινάκι για μάνατζερ που είναι δήμαρχο στο κραθόν. Αδερφό του Μιλτιάδη. Ωραία. Ο Στέφανο λέει Αεθνική Σωτηρία. Ε, ναι, δεν παίζει. Ε, η Ντελήνση λέει Θα <laughs> μάθει να <laughs> 2, ε, <laughs> παίζει θεά του 2016. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Α τα τι να μάθει η κοπέλα μου. Ποια κοπέλα. Πώ. Ποια κοπέλα. Ε, τι είναι άντρα. Η Ντέμιση έχει τα χρόνια του Χαϊλάντερ απάνω. Πλάκακακανε. <laughs> η Λιάννη θα γίνει η μάνα. Το απόγευμα. Λοιπόν, για yeah, σοβαρέ Μαρία, λέει Από τη Χρυσή Αυγή δεν βλέπουμε. Προφανώ λέει αποκαλύψει. Ναι, αν πρόσεξες στις εκπομπές έχω πει ότι οι αποκαλύψεις θα υπάρχουν. Αφού έρθει το τέλος, το πέρας της διαδικασίας. Δεν είναι το σελίθι Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σιγά σιγά να δούμε τα πράγματα λίγο πιο στρογγυλεμένα σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Μην περιμένετε ότι ε, αλλάζουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε, είναι ότι ξημερώνοντας ε, το 2016, ε, σιγά σιγά μέρα με την ημέρα η χώρα ε, θα αποκτά νέο πρόσωπο. Ο Άκης λέει, ε, ε, λέει νέα κόμματα θα υπάρξουν το 2016. Η Άκη πιστεύω ναι. Η Μαρία... Όλο, α, ο Ζόριαν λέει, η Μαρία άλλο λέει για βασιλιάδες και τέτοια Σίγουρα πιστεύει και στα εξωτικά ε, Πρόσεξε να δει. Ε, δικαίωμα έχουμε να λέμε ό,τι θέλουμε Αργεί να μην προσβάλλουμε τον άλλον Ωστόσο, ίσως να μην σκέψουν λίγο το απίθανο σε ένα Να μην είναι τόσο πολύ τρολιά όσο το φαντάζεσαι Απλά, σαν πιθανότητα το κοιτάμε γιατί Yeah. Μου λες σου έχει κάνει εντύπωση ότι το βήμα που είναι ένα συστημικό μέσο mm -hmm. η εφημερίδα Κυριακάτικη mm -hmm. στις προηγούμενες Κυριακές είχε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς επίτομες πολύ χοντρά βιβλία δώρο που δίνουν στις Κυριακές yeah, no. ξέρεις, και την προηγούμενη Κυριακή Είχε το πρώτο τέφος αφιέρωμα στο Βασιλιά, mm. μια αυτοβιογραφία του. Θα τα πω όλα. Λέει: Ήρθε ο καιρό κλπ. Και, mm. και αύριο έχει το δεύτερο μέρο. Δεν σου κάνει εντύπωση. Εμένα τι να μου Το έχει εντύπωση. το βήμα. Θυμάσαι, καλά. Σήμερα το θυμάσαι γιατί είσαι εδώ στην κονσόλα. Είμαι από η πο, Από πότε τα λέμε εμείς αυτά. Εσύ τα λες από το φθινόπορο του 14 που άρχισε εδώ τι εκπομπές σου. Τι να βρω. Όσον αφορά αυτό, γιατί εγώ με την αστρολογία είμαι επανάσχετο. Απλά τώρα με σένα εδώ παρακολουθώ και τα πολιτικά δρόμενα βεβαίω και βλέπω ότι 90% είσαι μέσα ή 100% με κάποια καθυστέρηση στα γεγονότα. Μου είχαν εντύπωση. Η Μάγκ Λιμπάμπλη λέει ποιο θα είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, για την ημερομηνία που πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές μάλλον είχαμε γράψει ότι θα είμαι μαράκες από τη στιγμή που που άλλαξε το σκηνικό που άλλαξε το σκηνικό ε, νομίζω ότι οι εκλογές ε, εκεί που θέλουν να την πάνε κατά τις 6 του μήνα δεν τον πολύ ευνοούν το με γιατί είναι πλησιόν των γενεθλίων του ε, ο αν λέει έβαλαν φρουλός στα σκουπίδια που πέταγαν τα ψωμιά στο παλάτι για να μην κάτσει στο στέμμα που ήταν χαραγμένο πάνω σε τραπέζι. Από πού λόγω βαβαιότητα και ο κόσμο πίνακε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όλοι σε ακρόαση αυτή τη στιγμή. Έτσι, μια επιβεβαίωση, εγώ επειδή αγόθηκα στο τσάτ, θέλω και ο Κάρλ συνεχίζει αυτά που λέει. Η Ανθή λέει: μη Μην ταινίσει όμω είναι η μοναδική θεατράξη που δεν πήρε ποτέ κατική επιχορήγηση. Τουλάχιστον του αρμόζει για αυτόν τον σεβασμό. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, δεν την ξέρουμε την κυρία και προσωπικά, ούτε κάναμε περί του τη. Ε, η Λάνβλη Παμς λέει άμα έρθει ο Βασιλιάς πάλι το μόνο σίγουρο είναι ότι στη είναι ο Νοδού δεν θα πάρει ένα ψήφο γιατί δεν θα πάρει στους άλλους στις άλλες περιοχές Ναι Δημοκρατία τώρα θα βγάζει μόνο εκεί πάνω στη Μακεδονία γιατί έχει τους δικού τη. Πέρα από αυτά που έχεις το τσάτ και τι νομιλείς πες και τα δικά σου να μην χάσουμε και τη ροή μα. Ωραία εγώ λέω ότι κοίταξε να δεις Επειδή ήρθαμε με άλλη σκαλέτα εδώ κοίταξε. Συμφωνούμε πάει Ωραία. Ριζόπουλος Αργυρόπουλος εντάξει Ο Ριζόπουλος το λέμε από τώρα Σους Ωραία. φίλους είναι όλοι μέσα Θα μας κάνει την τιμή να είναι το επόμενο Σάββατο Παιδί είχε ραντεβού Έφυγε μας τη σπάσανε Αλλά εμείς εδώ είμαστε Οπότε παίξε την παλίτσα σου Ωραία, Νομίζω ότι ε, α, Αφού α, είσαι παντό λέει... καιρού τι παίζει με το 40 ημέρο Πρωτογενεθλίων, Κοίταξε να δει. Στατιστικά δείχνει το 40 ημέρο Πρωτογενεθλίων κάνουμε τι μεγαλύτερε. Μα, ή μα συμβαίνουν, ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι το κάνουμε. τι μεγαλύτερε ε, πατάτε. Ελλάνια, αδιάνθη, λέει, Καλ, θα έχουμε κι άλλε μειώσει σε μισθού και σύνταξη. Κοίταξε να δει, ότι υπάρχει σκέψη απ' έξω. Υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ε, από εκεί και πέρα Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί Στο τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε Ωραία Διότι δεν γίνεται η χώρα αυτή ε, Να γίνονται αυτά που γίνονται Και να μας θέλει τους κανάπαιδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο Επίσης έτσι για να πετάξω Μια ελαφρά βόμβα Γιατί θα φύγω σε λίγο το αντιλαμβάνεις αυτό Ωραία, σε ευχαριστώ ε, Επίσης λέω για να πετάξω Και μια ελαφρά βομβά Μη σα προξενήσει Εντύπωση μεταξύ Τρεις και δεκαπέντε Και είκοσι Εκεί του Δεκέμβρη Μην ξαναφορέσει Το μπερέτης επανάσταση Ο Αλέξης Κρατήστε τελικά αυτό. Θα γίνει πάλι τσέ ε, από... Ναι τσέ ε, Πούτσε τώρα, αυτό πέθανε, είναι πριν τόσα χρόνια το σκοτώσανε. Ε... Πάντω, να σου πω και κάτι τώρα, έτσι ψύχρωμα. Α, δεν ξέρω ποιο λόγο ο κόσμο δεν βγαίνει έξω, αλλά εν κατακλείδη, επειδή τα πράγματα είναι έτσι και υπάρχει μια περιραίουσα βλακία και σκοπιμότητα από την πλευρά των πολιτικών, καλά κάνει και δεν βγαίνει. Γιατί μπορεί να γίνει Κανιά τσάκα στραβή και να έχουμε τραβολά. Οπότε, α κάθονται σπίτι τους, να παρακολουθούν τι και να είναι. Ετοιμοπόλεμη με την έννοια σε εγρήγορση. Επίση, λέει ο πως πότε βλέπεις να γίνεται Brexit. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι εφόσον έγινε το κούρεμα κατά με θέσ... των μετοχών με την ανακεφαλαιοποίηση και προφανώ δεν φτάνουν τα λεφτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακόμα. Γιατί πρέπει να το ψάξω λίγο στη, στο ετήσιο του 16 Όμως αν κάνεις λίγο υπομονή την επόμενη εβδομάδα, Γιατί είχαμε τελείως διαφορετική σκαλέτα Και έπρεπε να μελετήσω αυτά που έχω συμφωνήσει με τον Γιάννη Τοριζόπουλο ε, Οπότε την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε την εκπομπή παπ, Θα χώσουμε και αυτό Οπότε κάνει λίγο υπομονή τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο α, έτσι, έγκυρα Τώρα από εκεί και πέρα επειδή σε πάρα πολλού σας έχει πιάσει και μια αμερικανολαγνία θα την έλεγα Στην πραγματικότητα οι Αμερικάνοι αποδείχθηκαν ότι είναι το απόλυτο τίποτα Το απόλυτο αφεντικό Την μπάλα την πήρε ο Ξανθώστορα Όταν τα λέγαμε αυτά υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε θα δεις οι Αμερικάνοι θα κάνουν αυτό Οι Αμερικάνοι έχουν πεθάνει και δεν το έχουν καταλάβει Μα δεν μπαίνει ο Μπάματουρα στις φωτιές του χρόνου, τελειώνει. Δεν θέλει να κλείσει με φασαρίες και όπως βλέπει είναι πολύ συντηρητικός και στι δηλώσεις του. Το έχεις προσέξει αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία, η οποία α, α, θα έχει τρομερά δυνατά γεγονότα. Επίσης δεν θέλω να Έχετε μέσα σας την ψευδέστηση Ότι μη, ε, επειδή εμεί ε, ε, Έχουμε ε, Η μεγαλύτερη βούμβαλή που έχει πει Είναι ότι η Υπουργός Καστιτέρας Σε 17 Έτσι θα έχω πει Πάλι τέτοια να λέμε Αυτό εγώ περιμένω να το δω Ωραία. Το είπε στο Νοέμβριο του 14 ε, Ότι θα Αμερικάνια... είναι όχι Υπουργό. Όχι υπουργό που γραφεί ο φίλο σου, υπουργό δημοσία τάξεω. Έτσι, έτσι, ε, έτσι. Για να είδε ότι θυμάμαι, είμαι ελέφαντα. Λοιπόν, ε, πάω Κύπρο λέει: 10 Δεκεμβρίου, Λες να τύχω σε τίποτα καταστάσει. Ε, να δει, νομίζω ότι εντάξει, τι να τύχει. Η Αθήνα, συγγνώμη, λέει: πε για Ρωσία. Κοίταξτε, ναι, τα πράγματα για τη Ρωσία είναι ξεκάθαρα. Δεν πα να τα βάλει με άνθρωπο ο έχει πλούτονα στο δέκατο στην 22η μοίρα τη μοίρα της δολοφονίας σε τρίγωνο με τον Άρη ε, έπρεπε να είσαι τελείως μ, μ, χάζος ας πούμε για να το κάνεις θεωρώ ότι η Ρωσία βρήκε έναν ηγέτη ο οποίος δεν μπορούν να τον δηλητηριάσουν οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι όπω έχουν κάνει. Δεν μπορούν τέτοιο. να τον πλησιάσουν. Δεν μπορούν να τον πλησιάσουν. Και μετά από αυτό βάλανε τώρα μπροστινούς Τους ε, Τούρκου, και τελικά ε, τρέχουν και οι Αμερικάνοι. Γιατί ο τύπος δεν μα άρεσε. Έχει φύγει μπροστά τώρα Τι γκάτσανε την κουκούλα. Λοιπόν, Αυτά, να ένα Α, πες κάτι, πες, Αυτά πες όμως Τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό Επίση, θα επικοινωνήσω Σήμερα με όσους μου έχουν αφήσει μήνυμα Που θέλουν να επικοινωνήσω μαζί τους Ναι ναι μετά την εκπομπή Το είπα εγώ στο τηλεφωνο okay. Σε περιμένουν Και να πω εδώ από αερός Λόγω των διακοπών και λοιπά Και δεν είναι mm. η σομερής Η δυναμική Του κουής Του διαγωνισμού που ήθελε να κάνει ο Καρλ mm. Δεν ισχύει τίποτα θα το επαναλάβει το άλλο Σάββατο γιατί πάμε κάποιοι, την βδομάδα, ναι, θα γιατί και κάποιοι άκουσαν το... τι είπε κάποιοι δεν άκουσαν και λοιπά και λοιπά. και μένουμε σε αυτά ακόμα ένα τραγούδι και επαναρχόμεθα ο τίτλος όλος περίεργος είναι Μετέωρα Έβαλα αυτό το τραγούδι, λίγο να χαλαρώσουμε. Μετέωρα λέγεται: είναι από ξένο γκρουπ. Βίκτορ λέγεται το όνομα του καλλιτέχνη. Εμπνέονται αυτοί από την Ελλάδα. Ακούμε αλμπέτο14.com την εκπομπή. Το full του αστρο κάθε Σάββατο στι 8 κανονικά. Σήμερα αρχίσαμε στι 9 με τον Γκαλχάιν Ζώτικερ. Είχαμε εδώ το Λευτέρι τον Αργυρόπουλο. Είχαμε το Γιάννη Τόρι Ζόπουλο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι Μας θυμίσανε με την παρουσία του Ο κύριο Διζόπουλος θα είναι Το επόμενο Σάββατο εδώ Μαζί με τον Γκάρλ Και ο Λευτέρης όταν ξανά θα είναι Στην Αθήνα Ακούμε albedo14.com Δεχθήκαμε ομαδική επίθεση ήρθαν τα στοιχεία με από το εξωτερικό Από μπλόκερς Δικούς μας Από την Κίνα Εκείνη το, τα τρία πρώτα τεταρτά Οχτώ με νιά παρά Παρά δέκα κάπου και μα μας τη σπάσανε προς κερά, γιατί εμάς δεν είναι θέση να μας τη σπάσει κανένας. Ε, και εννοώ πολύ ολίγους εκτός από το ακροατήριο δεν μιλά για το ακροατήριο τώρα και είναι συγκινητική η παρουσία σας και η επιμονή σας και η πίστη σα εδώ στου φίλους που κάνουν τις εκπομπές και ειδικαιέτερα στον ΚΑΛ επί του προκειμένου και στον Αλμπέντο γενικότερα δεν αντιλαμβανόμεθα τίποτα. Λοιπόν Κάρολε. Λοιπόν ε, Πότε θα κάνει το βιντεάκι με το Ριζόπουλο Δεν μπορώ να το πω Κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο θα κυκλοφορήσει Μην στεναχωριέστε Θα είναι και ιδιαίτερα α, Χορταστικό Πιστεύω Τώρα από, από εκεί και πέρα Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε Είναι ότι α, Η χώρα σιγά σιγά Νομίζω αρχίζει και παίρνει και τα πάνω τη. Οι Τούρκοι δεν είναι λαγί, είναι κότες και μάλιστα τρίλιδε. και έχουν απο, το έχουν αποδείξει αυτό. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, καταρχήν. Ε, τετάρτη εγώ θα είμαι κέντρο, κάνω τα ραντεβού όσοι ή στο info παπποκι 14.com μέχρι email, τη δευτέρα όμως ή στο τηλέφωνο που αναγράφεται Επίσης στη σελίδα του σταθμού να το πω για όσου έχουν υπόψη, αλλά το έχει η σελίδα 6988 8 839. Ωραία. Με αυτά και με αυτά είχαμε σήμερα. Ε, όχι, κοίτα, η Ανθή λέει απαράδεκτος Ο κύριος Ζυζόπουλος που παράτησε Όχι, δηλαδή, είχε προγραμματίσει ο άνθρωπος Μία-μία μία ώρα και κάτι Γιατί είχε όχι, ραντεβού και ή, Δεν ή, μπορούσε να εκτεθεί να δύο φορές σωστή Και ο Γιάννης καταρχήν είναι φίλος Συναδερφός δεν θα το έκανε αυτό Τη στηρίζει την κατάσταση Ούτε είναι έδειξη μη σεβασμού Προς το πρόσωπο του κοινού Απλά Uh, εντάξει η κατάσταση ε, Είχε και άλλες δουλειές Δεν πήγαινε και το πράγμα ε, Καλεσμένος ήταν στο φινάλι. Όχι εγώ τον είδα δεν, στεναχωρήθηκε, ε, στεναχωρήθηκε υπερβολικά έτσι, έτσι. Λοιπόν, Οπότε με αυτά και με αυτά παιδιά Φτάσαμε στο τέλος τη εκπομπής Γιατί και εγώ έχω δουλειές Έχω πρωινάξει πνήματα και τέτοια Μας πέταξε έξω ο αστάθμητος παράγον Έτσι ε, ευχαριστούμε Για την που μας κρατήσατε Για τη συγκινητική πραγματικά Έτσι επιμονή και υπομονή σας Έτσι ακριβώς ε, Υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα Να το αναπληρώσουμε ε, ε, Δεν θέλω να υπάρχει στεναχώρια Όλα καλά Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε Με την παρουσία σας Καλό σας βράδυ Εγώ να μην ξεχάσω να πω επίση ένα μεγάλο ευχαριστώ ήσασταν όλοι συγκινητικοί και αυτό μας κάνει να είμαστε εδώ και να βάζουμε για την τσέπη μας για να υπάρχει ο σταθμός όρθιος και ανοιχτός να μα όλοι μια μεγάλη παρέα να επικοινωνούμε. Αύριο βράδυ άγνωστοι επισκέπτες κανονικά στις 8 και θέλω να πιστεύω ότι αν έρθει καμιά επίθεση θα έρθει από άλλο κράτος και όχι από την Κίνα. Γιατί έναν Κινέζο που είχε η Ελλάδα ήταν ο Καλό βράδυ.